όχι απαραίτητο ως εχθρή Μα ως ενέχειρα της μνήμης Διαβάζει η Ζηράνα Ζατέλη Λοιπόν δύο δίδυμα αδέρφια, αγόρι και κορίτσι Και το ένα από αυτά το αγόρι γεννήθηκε με παραδίδυμα μάτια Με διαφορετικό χρώμα στο κάθε μάτι δηλαδή Κάτι που κανείς ως τότε δεν είχε ξαναδεί Και πόση τάχα έχουν δει μέχρι σήμερα Ελάχιστη και δεν μιλάμε για γάτε που καμιά φορά έχουν μάτια με άλλο χρώμα το καθένα Τα χρώματα αυτά καθεαυτά, καστανό και πράσινο Ή για να είμαστε ακριβείς, χρυσοκάστανο και καταπράσινο Δεν ήταν εντελώς ανέτια στα μάτια του μικρού Θωμά Σκούρα καστανά ήταν τα μάτια της φευρονίας Και καστονοπράσινα με κίτρινε πιτσιλιές ήταν τα μάτια του ησύχιου Βέβαια σ' αυτόν δεν ήταν και τόσο απλό Αυτό το καστανο-κίτρινο-πράσινο που λέμε Ανάλογα με το φως ή δεν ξέρουμε τι άλλο Τα μάτια του έπαιρναν κι άλλες αποχρώσεις Άλλες αντάδειες ή σκιές Η έφθα έλεγε κάποτε πως Όταν τον κοίταζε βράδυ ή σε μισό φωτο Νόμιζε πως κοίταζε φίδι Τα μάτια του επαιρναν κι αλλες αποχρωσεις αλλες ανταδειες η η εφθα ελεγε λαδιά νομιζε πω κοιταζε φιδι τα ματια του γινονταν λαδια στυλπνα και βαριά Στένευαν κιολα λίγο φόβησαν Αν πάλι τα χτυπούσε ο ήλιος Κιτρίνηζαν, χρήσιζαν Γυάλιζαν αλλιώ τότε Μέχρι και κόκκινες ρίγες πήθησαν σε κοινό Το συναρπαστικό βλέμμα Σε άλλες στιγμές πάλι Υπερίσχυε Σαφώς το παράσινο, Σε άλλες το καθετή, Ένα πολύ περίεργο καθετή, Μα όλα αυτά Χρώματα, αποχρώσεις, αντάπιες και φυσικά εντυπώσεις ήταν θαυμάσια, αναμεμειγμένα και μοιρασμένα εξίσου στα δυο μάτια του ησύχιου. Όμως όχι και στον γιο του φαμά. Σε αυτόν χωρίστηκαν εντελώς και πήγε το Καστανό με όλη την βαθιά χρυσαφιά γλυκύτητα στο ένα μάτι και το πράσινο με όλη την εκτυφλωτική λάμψη του στο άλλο. Δεν ήταν καν οι δύο διαφορετικές όψει ενός νομίσματος Ήταν δύο διαφορετικά νομίσματα Στην ίδια όψη Και για κανέναν δεν ήταν εύκολο Ούτε για την ίδια τη μάνα του Να αντικρίσει αυτά τα μάτια Τα τόσο ξένα μεταξύ τους Πάνω σε ένα παιδικό πρόσωπο Χωρίς να ξεραθεί για μια στιγμή το σάλιο του Δεν ήταν καταρχά πολύ ευχάριστο Μα ήταν τόσο συγκλονιστικό Τόσο πρωτόγνωρο που δεν μπορούσαν να αποσύρουν το βλέμμα τους Αυτός ήταν ο λόγος Αυτός οπωσδήποτε Που ανάγκασε το Θωμά Από πολύ νωρίς Από βρέφο σχεδόν Να τα κλείνει συχνά Σχεδόν κάθε φορά που τα άνοιγε Προκειμένου να αποφεύγει Εκείνο το μαγνητισμένο Άρρωστο κοίταγμα των άλλων Ή μεγαλώνοντας την ηλικία να στρέφει αμέσω στο κεφάλι του από την άλλη μεριά Μόλις τον πλησίαζες ή του χαμογελούσε. Ή πήγαινε να του πει κάτι «Δεν μπορώ να μιλώ στα αυτιά σου» Του έλεγε καμιά φορά η Φεβρονία. «Κύρνα, κοίτα με στα μάτια όταν σου μιλώ» Μα μόλις της έκανε ο Θωμάς την χάρη Έχανε τα λόγια της Ή έφερνε το χέρι και σκέπαζε τα δικά της μάτια για να του μιλήσει Με τον καιρό βέβαια συνήθισε αλλά καθε φορά σκυρτούσε Όσο για τα αδέρφια του, παρανάλωμα περιέργεια, τόλμη και άγνοια, αυτά κάθε μέρα τον παρακαλούσαν να του αφήσει για μια ώρα να δουν τα μάτια του, του έφταναν όμω και μερικέ στιγμέ, όπω τα παιδιά κάποια επερχόμενη γενιά θα παρακαλούσαν κάποιον να του βάλει τζάμπα σινεμά. Και επειδή ο Θωμά αρνιόταν τέτοιε εκθουλεύσει, Άρχισαν και οι προσφορές, τα συναλλάγματα Του έδιναν λιχουδιές, σκαλισμένες βεργούλες, σουδιαδάκια Ακρίδες ή τσιτζίκια μέσα σε τενεκεδένια κουτάκια Ήταν τα πρώτα ραδιόφωνα Φρωματιστά πετρόβολα, τούφες από γυναικεία μαλλιά, κουμπιά Πεθαμένες φρυσόμιγες, δόνια και ό,τι άλλα μικροαντικείμενα κρυφής ή εμφανούς αξίας διέθεταν Μα και ο Θωμάς κάποτε στους πειρασμούς και τους παραχωρούσε αυτό που γύρευαν. Τα παιδιά έχαναν την προηγούμενη ζωγεράδα τους. Έχαναν τη μεγάλη ζέση. Όσο κι αν πάσχιζαν να το κρύψουν, κάτι πάθαιναν, ένα είδος ηλίασης. Κι όμως την άλλη μέρα ξανάρχισαν τις παρακλήσεις. Η περιέργεια ήταν αχαλίνωτη. Είχε την αυταξία της Μέχρι που ο Θωμάς Άρχισε να απομονώνεται Να μην ξέρει κανείς που είναι και α ήταν πολύ κοντά Σε μια περίοδο της ζωής του Γύρω στα έξι Συνέβαινε και κάτι άλλο Που έμεινα στα άτομα της οικογένεια ζωντανό Για πολλά χρόνια Και ανεξήγητο συνάμα Ο Θωμάς τρόμαζε και όταν λέμε τρόμαζε Εννοούμε πως πεταγόταν ολόκληρος Και ένα οδυνηρό Καρφωνόταν στο λαιμό του σαν λεπίδι μόλι άκουγε το όνομά του Δεν μπορούσε πια κανείς να τον φωνάξει Χωρίς να σκεφτεί μήπως <κρφ> Τον άφηνε στον τόπο Α, Αυτό άρχισε κάποτε Να τους τεναχωρεί σοβαρά Να τους κάνει την καθημερινή ζωή Πολύ δύσκολη Αν δεν μπορούμε ούτε με το όνομά του να τον φωνάζουμε Τότε πώ να τον φωνάζουμε Λέγανε και βάλθηκαν με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο Να πείσουν τον Θωμά να πάψει να τρομάζει Όταν τον φώναζαν Να μην το ξανακάνει αυτό Τι πράγμα ήταν, τι σχέση είχε Για να φάει τον φώναζαν Ή για να το στείλουν κάπου Ή για να του δώσουν κάτι Δεν τον φώναζαν για να το κρεμάσουν Ούτε για να τον δέσουν Γιατί λοιπόν τρόμαζε έτσι Σταμάτα αυτό το πράγμα, το καλό που σου θέλουμε Αλλιώς όλοι πρέπει να μουγκαθούν εδώ μέσα Του λέγανε Και άρχισαν. Κάτω το γιατρεψε την πληγή σου Μάλι μαχαιριά παρήμια μια πρωτάκουστη Άρχισαν να τον φωνάζουν επίτηδε Κάθε λίγο και λιγάκι Χωρίς λόγο και αφορμή Χωρίς ώρα και στιγμή Ακόμα και όταν κοιμόταν στο κρεβάτι Ή έμπαινε στο μέρος Έτσι τον φώναζαν έτσι Άσκοπα κι άσπονδα Μόνο και μόνο Και να κουραστεί να τρομάζει κάποτε Και αυτοί να κουραστούν να τον φωνάζουν Γέμισε ο τόπος Από Θωμά, Θωμά Και η αρκετά σκληρή αυτή μέθοδος Είχε ένα καθόλου απρόσμενο αποτέλεσμα Ο Θωμάς έπαψε να δινάζεται περίτρομος, Όπως άλλοτε Στο άκουσμα του ονόματός του Έπαψε όμως σε λίγο Για να χρειάζεται να τον φωνάζουν Σκεφτόταν χάρη η φευρονία Να του πει κάτι Ή να τον καλέσει από την αυλή Ή από το άλλο δωμάτιο για να έρθει εδώ και ο Θωμάς πριν ακουστεί γίνει οτιδήποτε έφτανε ή αν ήταν ήδη κοντά της γερμούσε το κεφάλι και της έλεγε «Τι είπες» ή «Τι θέλεις» «Πράγματι» εφανιζόταν από κάπου ενώ έλειπε και την ρωτούσε τι θέλει, τι τον θέλει ακριβώς στη στιγμή που εκείνη ήταν έτοιμη να το φωνάξει για να του πει ή να του ζητήσει κάτι» και Αυτή κάθε φορά σχεδόν Από το ξαφνιασμά τη του έλεγε ψέματα Δε σε θέλω τίποτα πόσο σου φάνηκε Ή αν το παιδί ήταν κοντά της Και τη ρωτούσε ξαφνικά Τι είπες Ενώ σε αυτή δεν είχε πει τίποτα, Αλλά σκεφτόταν να του πει κάτι Του απαντούσε ξερά Ποιος σου είπε ότι είπα κάτι Ή πιο μαλακά Δεν μίλησε αφαμά Δεν είπα τίποτα Του έλεγε τέτοια ψέματα κάθε μέρα Και από πάνω δεν γινόταν η δουλειά της διότι ο Θωμάς δεν επέμενε πολύ Αφού περίμενε λίγο μήπως αλλάξει η γνώμη εκείνη και τον θελήσει Και αφού εκείνη επέμενε να κάνει πως τον αγνοεί Την άφηνε και έφευγε Ω, φτάνει, είπε κάποια μέρα η Θευρονία Είχε κι άλλα πράγματα να κάνει Από το να ψεύδεται κάθε τόσο στο Θωμά και εις βάρος του εαυτού της Άλλαξε λοιπόν τακτική έκτοτε και μόλι τη ρωτούσε το παιδί τι είπε, του έλεγε αυτό που ασφαλώς σκεφτόταν να του πει. Καμιά φορά δε, όταν εκείνο εμφανιζόταν στην πόρτα, επειδή δεν είχε προλάβει να το καλέσει, του έλεγε, Πού είσαι, μια ώρα σε φωνάζω. Έχοντα μια αγωνία μέσα τη, για την αντίδρασή του, μια περιέργεια, για το τι θα πει το μια ώρα σε φωνάζω. Ο Θωμά όμω απλώ τη έλεγε, Δεν άκουσε, αν είναι δυνατόν και περίμενε ήσυχα να του ζητήσει αυτήν η εκείνη τη χάρη. <Το, το ίδιο καλά άκουγε και τον πατέρα του, τον παππού του και όλους λίγο πολύ μέσα σε εκείνο το μεγάλο σπίτι ή έξω από αυτό. «Είπαμε να μην τρομάζεις όταν φωνάζουμε το όνομά σου», του είπε μια μέρα τρυφερά ο Χριστόφορος, «αλλά άσε μας και να το λέμε πότε πότε». Το πιο δύσκολο πάντως Από τα δέκα του χρόνια και μετά Ήταν να τους αφήνει να κοιτούν τα μάτια του Θέλουμε να πούμε Να τα κοιτούν με εκείνη την σειρή υποταγή που τον αρρώστανε Αυτά θα έμεναν όντως ακριβαθόρητα Ακόμα και για την δίδυμη αδελφή του Ελισάβετ, που τόσα κοινά τους έδεναν μέσα και έξω από την κοιλιά της μάνας τους, ακόμα και για εκείνη τα μάτια του ήταν αblησίαστα. Αυτή η Ελισάβετ πάλι, η σάφη-λισάφη, όπως αποφασίστηκε να τη λένε, μια και τα μισά αδέρφια της ήθελαν σάφη, τα άλλα μισά λισάφη, και κόντεψε να ξεσπάσει εμφύλιος. Αυτή λοιπόν τον αγαπούσε τόσο πολύ που θα πήγαινε και σε γκρεμό μαζί του Ας μη την άφηνε να δει τα μάτια του Αυτή θα προτιμούσε να τη κόψουν το χέρι Παρά που δεν την άφηναν να πιάνει το δικό του μέρα νύχτα Και θα προτιμούσε να μείνει όλο με τον Θωμά στην άκρη του κόσμου Παρά να τους έχει όλους, να τα έχει όλα Αλλά να λείπει ο Θωμάς. Τον αγαπούσε λέγανε πιο πολύ και από τον εαυτό της και αυτό ήταν απόλυτα φυσικό Μα και λειψό, έτσι όπως το έλεγαν Αφού δεν οήτω τίποτα για εκείνη χωρίς το Θωμά Αφού η ψυχή τους είχε μπει σε δύο σώματα Έτσι ήταν υποθέτουμε και για τον Θωμά Απλώς εκείνος δεν εκφύλωνε τόσο πολύ το αίσθημα της διπλής ύπαρξης Τόσο πιο σιωπηρά, πιο σαν αγόρη. Τους έβαζαν να κοιμούνται χώρια Μα τίποτε δεν τους εμπόδιζε να βλέπουν πότε-πότε τα ίδια όνειρα Προσπαθούσαν με διάφορα τεχνάσματα να τους κρατούν σε απόσταση Να τους μάθουν να ζουν ο καθένας για λογαριασμό του Κι έστερναν αλλού το θωμά για ένα θέλημα Και μόνη της τη Σάφη Λισάφη με ένα πεσκέσι Για την ονά ή για κάποιον άρρωστο συγγενή Μα αν στο δρόμο άφηνε η Σάφη Λισάφη το πεσκέση και αναλύονταν σε αναφιλητά ή χωερά κλάματα. Ακόμη και ένα ξένος, ένα στοιχείο εκεί, αισθανόταν με τον τρόπο του ότι ο δίδυμο αδελφό τη κάπου κινδύνευε. Ή όταν μια ξαφνική ανησυχία αλείωνε το τόσο παράξενο και μοναχικό πρόσωπο του Θωμά, δεν μπορούσαν να μην υποψιαστούν, να μην ανησυχήσουν και εκείνοι, πω κάτι δυσάρεστο συνέβαινε στη σάφιλη σάφη, σάφη. Και σπάνια ήταν ανώφελα αυτά τα κλάματα Σπάνια αλλοιωνόταν το ένα πρόσωπο για το άλλο Χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος Οι καλύτερε ώρε του ήταν όταν του άφηναν κάπου μόνο, η σάφιλη σάφι τότε, για να μην τον φέρνει σε δύσκολη θέση με τα μάτια του, και να μην κάνει άθελά τη αυτό που το έκαναν πεισματικά τα άλλα αδέλφια. Βόλευε το μικροσκοπικό σωματάκι τη ανάμεσα στα πόδια του, ακουμπούσε τη ράχη τη στο στέρνο του, έπιανε συνήθω και το χέρι του και κοίταζε μπροστά. Όπου πιθανότατα κοίταζε και εκείνο. Και σκεφτόταν τα μάτια του Σκεφτόταν με μυστική παραφορά τα μάτια του Δηλαδή έβλεπε και ο Θωμάς Ότι έβλεπε και αυτή Και όπως ακριβώς το έβλεπε Ή μήπω τα δύο εκείνα μάτια Έβλεπαν άλλα πράγματα από αυτά που έβλεπε εκείνη Ή τα ίδια Αλλά με τρόπο αλλιώτικο και εγώ να το ρωτήσει κι εγώ ήταν από επιθυμία να δει λίγες εικόνες με τα δικά του μάτια Να δει πρώτα πρώτα τα ίδια αυτά τα μάτια του Αλλά να τα δει καλά, να τα κοιτάξει, να βουτήξει μέσα τους, να χορτάσει Αυτή άλλωστε πίστευε πως αν είχε δύο μάτια όπως ο Θωμάς Δεν θα την πείραζε να τα δείχνει σε όλους Μα κι αν δεν τα δείχνει σε όλους Με τον δίδυμο αδερφό τη θα τα είχε οπωσδήποτε κοινό κτήμα θα του τάδινε να βλέπει με κίνα όποτε ήθελε. Θα πήγαιναν από τον έναν στον άλλον σαν ματογιάλια. Αυτήν ίσω όμω τα μάτια ήταν όπω όλων των περισσότερων. Κανεί δεν είχε ασχοληθεί με τα μάτια τη, όπω κανεί δεν ασχολιόταν με τα μοστάκια τη γάτα ή το λυρί του πετινού. Θωμά, <ΣΣ> ψιθύρισε ζαλισμένη, Μισοστρέφοντας το πρόσωπό της προς το δικό του Μα πριν καν εκείνο της Ή της παραχωρήσει αυτό που ποθούσε να του ζητήσει Χαμήλωνε πάλι το κεφάλι της και σιωπούσε Μπορεί ο Θωμάς να ήθελε να δείξει σε αυτήν τα μάτια του Μα ήταν ο δισταγμό στη μέση Ο αμοιβαίος δισταγμό. Και οι εκπλήξεις της φευρονίας δεν σταμάτησαν Κάπου δύο χρόνια μετά τους δίδυμους Γέννησε άλλο ένα παιδί Αγόρι κι αυτό όπως συνήθισε Το γραφτό μου εμένα αξίωσε Μόνο για τρεις κόρες έλεγε Για τρεις μοναχοκόρες Ένα αγόρι με πράσινα μάτια Όπως επίσης συνηθιζόταν στην οικογένεια Το οποίο επρόκειτο να πάρει δύο ονόματα Θανασάκης και Βαρνάβας Επιθυμία του νονού του Που είχε χάσει γιο και αδελφό σε έναν χρόνο Μα πού ως την ενηλικίωσή του Θα το φώναζαν Βενιαμίν Ευχή γαρόλων Ακόμα και της ίδια της φευρονίας Ήταν να είναι αυτό το παιδί Ο Βενιαμίν Το τέλος της καρποφορίας της Το στερνοπέδι Είχε βαρεθεί πια τις γένες Και τα καλά τους Ήταν και 52 ετών καιρό να ξεκουραστεί Ας μην ξεχνάμε άλλωστε Πως δεν ήταν μόνο αυτά τα επτά παιδιά που έκανε με τον Ισύχιο Ήταν και τα άλλα τρία από τον πρώτο της γάμο Τέσσερα κάποτε Να μην το ξεχνάμε κι αυτό Αφού αυτή πάντα το θυμόταν Ήταν και τα άλλα έξι του Ισύχιου Από τις άτυχε εκείνες έξι υπάρξεις και ένα από αυτά Το πιο μικρό Ήταν και εγγονός της Ο Αργύρης Το όνομα του πρώτου συζύγου της και παππού του ο πιο άτακτο στο βασίλειο ήταν με άλλα λόγια 16 παιδιά στα πόδια τη και άλλα 30 πάνω κάτω στο υπόλοιπο σπίτι. Φτάνει. Όσο για το 12ο έτο τη ηλικία αυτό καραδοκούσε όλα τα παιδιά αρσενικού και θηλυκού γένους μόνο που για τα πρώτα έπαιρνε και μια επιπλέον χρειά. Έπρεπε να βαφτεί με αίμα. Έπρεπε να σφάξουν οι χρόνια Το πρώτο ζώο της ζωής τους Ασέμενε και το μοναδικό τιμένη και ετοιμασμένοι σαν γαμπροί Χωρίς να τους περιμένει καμιά νύφη το βράδυ στο κρεβάτι Ήχνη ανεξίτηλα μόνο Και σθοδρά ρίγη Από το πρωινό εκείνο μακελιό Και μερικά παιδιά ελάχιστα πράγματι Είχε παρέλθει αυτό το σκοτεινό καθήκον χωρίς να το υποστούν Για λόγους που δεν είχαν να κάνουν βεβαίω με την δική τους απροθυμία ή άρνηση Αλλά με κάποιο πρόσωπο που πέθανε πρόσφατο στο σπίτι Όχι πάνω από τρεις ημέρες Σε αυτή την περίπτωση η πρώτη πανω απο τρεις ημερε σε αυτη την περιπτωση η πρωτη σφαγη του δωδεκάχρονου έπαιρνε χάρη όπως έλεγαν και δεν γινόταν Αυτό είχε συμβεί με τον Κωνσταντάκη, τον μεγαλύτερο γιο της Φευρονίας Που όταν ήταν η μέρα του να κάνει τη σφαγή, Απαλλάχτηκε, που καλύτερα όχι, από την αδελφή του Ροδάνθη, η οποία ξεψύχησε πίνοντας δηλητήριο το προ-προηγούμενο βράδυ. Αρκούσε όμως και ένας αιωνόδιος να φύγει από φυσικά αίτια για να απαλλαγεί κάποιος εγγονός ή δυσέγγονός του. Ας μη μας εκπλήσει λοιπόν το γεγονός ότι δεν ήταν λίγοι ή δωδεκαετής του καιρού εκείνου που όσο πλησίαζε η μέρα τους... Τόσο πιο θερμά παρακαλούσαν, κρυφά και τυφλωμένοι από ενοχές, να πεθάνει κάποιος στο σπίτι του κυρίως αν ήταν γέρος και άρρωστος. Μα λίγη ή τυχερή. Η ζωή μπορεί να κονταροχτυπιόταν με τον θάνατο σε κάποιο δωμάτιο. Μπορεί να του έταζε δύο κεφάλια τον άλλον μήνα και τρία τον άλλον χρόνο. Πάντως... Για την ημέρα εκείνη και της αμέσως πριν από εκείνη Τους κρατούσε όλους τους κόλπους της Τόσο που να πούν για την ξελογιασμένη Ροβάνθη Πως το έκανε από αγάπη πιο πολύ Και τον αδερφό της Κωνσταντάκη Που έτρεμε κυριολευτικά στη σκέψη να πιάσει μαχαίρι Και είχε σηκώσει πυρετό Παρά για τον ωραίο ησύχιο Όπως και αν είναι Πρέπει να αναφέρουμε και το γεγονό Ότι οι σφαγές δεν λάβαιναν χώρα όποτε να είναι μέσα στο χρόνο Στη χρονιά Ανεξάρτητα από το πότε ακριβώς γεννήθηκε το παιδί πια η ημερομηνία που έκλεινε τα δώδεκά του Που άλλωστε τότε δεν πρόσεχαν και πολύ Όπως σήμερα αυτές τις ημερομηνίες Εκτός κι αν είχαν συμπέσει με κάτι σημαντικό ή σημαδιακό Η σφαγή γινόταν μόνο άνοιξη Τέλη Μαρτίου και όλον τον Απρίλιο ή Μάιο Α γεννιόταν το παιδί και την τελευταία ημέρα του Δεκέμβρη του 1868, Φερίπιν, Το ζώο θα το έσφαζε την άνοιξη του 1880 Ή καλύτερα θα έπαιρνε μια αναστολή ως εκείνη του 81 Άνοιξη πάντως, πάντα άνοιξη Υποθέτουμε επειδή τότε υπήρχαν και τα περισσότερα νεογέννητα θύματα Αλλά και για κάποιους άλλους συνειρμούς Συνδεδεμένους με πανάρχια σύμβολα Μια και ανέκαθεν η άνοιξη Ευθύνεται και τιμάται για πολλά Η ακριβή ημέρα της φαγή καθοριζοταν Καθοριζόταν από 7-24 ώρα πριν Πάνω στις 8 έλεγαν Και δεν γινόταν αλλάξη Αν το παιδί και το ζώο γλιτόναν Χάρη σε κάποιον θάνατο Από τη συγκεκριμένη ημέρα γλιτόναν και για όλες τις άλλες Και το ζώο, ναι αυτό το συγκεκριμένο αρνεί η που διαλέχτηκε Για το συγκεκριμένο παιδί Ακόμα και αυτό θα είχε την σπάνια για τη φυλή του Και θαυμάσια τύχη Να το αφήσουν να πεθάνει μόνο του Να έχει ένα τέλος φυσικό Μερικοί μεθούσαν τα παιδιά τους από πριν Προκειμένου να φέρουν εις πέρα στην αποστολή Με όσο το δυνατόν λιγότερες φασαρίες και Όχι σπανίος όμως του τιμωρούσε η μέθη και οι φασαρίες Οι θρηνοδίες διπλασιάζονταν Τα τόσα παραπατήματα Και οι υπερβολικές εξάρσεις Κατέληγαν πολύ οδυνηρότερα Και δίχως έλεο Και για το παιδί και για το ζώο Ο Χριστόφορος λόγω χάριν Όπως και ο πατέρα του Λουκάς Και ο πατέρα του Λουκά Χριστόφορος Δεν ήθελαν ούτε να ακούσουν για κάτι τέτοιο Και φύλαγαν τους δωδεκαετίς του σαν κέρβεροι Από και ω την ώρα τη μη τυχόν ποτήσει κρυφά κάποιος με κρασί ή ό,τι άλλο. Έπρεπε να είναι καθαρό το κεφάλι τους, κρύο και καθαρό σαν κρίσταλο, Άσχετα με την αναστάτωση που τραβούσαν από την κορφή ως τα νύχια και ως τα τρίσβαθα της ψυχής τους οι μικροί εκείνοι αιαρινοί μνηστήρες. Μετά όμως έτσι και στο τέλος της η φοβερή πράξη, Τότε η μεθεόρτια μέθη του παιδιού, η ηλαρίτου του συσκότηση όχι μόνο ήταν επιτρεπτή αλλά και σχεδόν επιβεβλημένη. Με κανάτες του έδιναν η μεγάλη το γλυκό κρασί να πιει και απ τα ρουφούνια του ακόμα και από τα αυτιά του και να τους πει τι έκανε, πώς το έκανε, τι ένιωσε, τι νόμισε, όλα να τους τα πει και ό,τι παραπάνω ήθελε, ό,τι ονειρευόταν η ψυχή του δώδεκα χρόνια και δεν τολμούσε να φτάσει στο στόμα του. Σήκωνε η μέρα ηρωισμούς και φαντασιοπληξίες Δόξες, κομπασμούς, ασυναρτησίες Όλα τα σήκωνε Και με τους φυσικά Μέχρι που να βασιλέψουν τα μάτια του παιδιού Και να πέσει σε ένα μαξιλάρι Τον έπαιρναν οι γυναίκε και τον ξέντυναν Έριχναν τα ρούχα τους στο νερό Τα ρούχα αυτά, πρωτοφορεμένα, ραμμένα ειδικά για την περίπτωση Όσο και κληρονομημένα από κάποιον μεγαλύτερο αδελφό ή ξάδελφο Έπρεπε να ματώσουν οπωσδήποτε, αλλιώς δεν είχε νόημα σχεδόν Κι αν κάποιο παιδί συνέβαιναν και τέτοια ανάμεσα σε πλήθο άλλα από υπερβολική φροντίδα ή τρομάρα να μην κόψει μαζί με το λαιμό του ζώου και κανένα δικό του δάχτυλο κρατιόταν αρκετά μακριά σχεδόν απέκοβε το σώμα του από τα χέρια του με αποτέλεσμα να μην κοκκινήσουν δε τα καλά του ρούχα να μην λερωθεί ως άρμοζε κάποιος από τους μεγάλους φρόντιζε με τη σειρά του ώστε τα ρούχα αυτά, κατόπιν σφαγής έστω, να ματωθούν Έσπρωχνε το τρεμάμενο στήθος του παιδιού τα ακόμα πιο τρεμάμενα γόνατα να αγγίξουν το σφάγιο, να πασαληφθούν με αίμα αυτά που φορούσε και έτσι το παρέδιδαν στις γυναίκες για τα υπόλοιπα. Το αίμα βέβαια, αν ξεραινόταν, δεν καθάριζε ούτε με κρύο νερό, ούτε πολύ περισσότερο με ζεστό. Μα αυτό δεν το στεναχωρούσε. Ήταν ίσα ίσα μέσα στις επιδιώξεις να μένουν αυτά τα ρούχα με κυλίδες και ενθύμια. Έπρεπε ωστόσο και να μπουν στο νερό Να ξεπληθούν όπως έπρεπε σχολαστικότητα πάνω στη σχολαστικότητα Και το νερό να γίνει κόκκινο Ώστε μέσα σε τρεις άσπρες κούπες Να το περιφέρουν τρεις γυναίκες στη γειτονιά Ακριβώς όπως κάποιες νεόνυφες Επαιδείκνυαν το αίμα της παρθενιάς τους στο σεντόνι Και μετά να το πετάξουν σε τρεις τείχους του σπιτιού Για καλή τύχη. Έλεγαν άλλοτε με καμάρι και άλλοτε σαν να ένυπταν τα πως έτσι τα βρήκαν αυτά τα πράγματα, έτσι θα τα άφηναν. Αν ξεχάσαμε να πούμε ότι μαύρο ήταν το σου. Του δωδεκαετούς και άσπρο το παντελόνι και σακάκι ή γυλαίκο του Δεν είναι ίσω αργά να το πούμε τώρα Δεν είχε μόνο ομοιότητες με έναν κανονικό γαμπρό Αλλά και μερικές λεπτές διαφορές Αξίζει ακόμα να σημειώσουμε ότι την παραμονή γινόταν ένα είδο κατήχηση προ τον 12χρονο. Του έδιναν δηλαδή κάποιε Με συμβουλέ και οδηγίε για το πώ θα χειριστεί το μαχαίρι, πώ θα αγκαλιάσει το μικρό λαιμό και σε ποιο ακριβό σημείο θα χτυπήσει, αν γίνεται να υπάρχει ακριβώ σε τέτοια σκοτοδύνη, ώστε να μην παιδευτεί πολύ το σοο και ο ίδιο να απελευθερωθεί γρηγορότερα. Πολλέ φορέ Έστελναν το παιδί στα άκρα λέγοντάς του Θα πέρνεις φόρα από μέσα σου Θα σκέφτεσαι Αυτό το αρνί μου έφεγε τη μάνα και τον πατέρα Μου έκανε μεγάλο κακό και πρέπει να δυμωρηθεί Εχω λύσει και θα το σφάξω Άλλοτε πάλι τον συμβούλευαν Η φόρα αυτή να μην είναι μόνο στο μυαλόι στην καρδιά του Αλλά να την παίρνει και με τα πόδια του να πηγαίνει όσα μέτρα πίσω μπορεί Και έτοιμος να χυμάει μπροστά Λίγα τα παιδιά που δεν καταδέχονταν τέτοιε παρακινήσεις Ή που άντεχαν τουλάχιστον να δείχνουν Ότι δεν τις χρειάζονται Ότι ξέρουν και που Ακόμα πιο σπάνιο Το έδειχναν αυτό και εμπράκτο. Τα περισσότερα τις άκουγαν με απόγνωση Τις αποστήθησαν Μα τι λησμονούσαν παντελώ Και ηλικιούσαν μόλις βρίσκονταν αντιμέτωπα με το άγριο αυτό που δεν είχε όνομα Αξιομνημόνευτο επίσης πως τις περισσότερες φορές κοιτώντας δίπλα δίπλα παιδί και ζώο το δεύτερο το προσφαγή φάνταζε σχεδόν τυχερότερο σχεδόν αξιοζήλευτο σε σχέση με την κόλαση που τύλιγε το άλλο και επιτέλου, αν το καλούσε μεγάλη ανάγκη, αν τα των δύο εκείνων παράδοξων αντιπάλων πάνω στη γη δεν είχαν τέλος, το έδινε κάποιος από τους παρευρισκόμενους ενήλικες. Η πράξη έτσι κι αλλιώς, μέχρι μέχρις αυτού ή μέχρις εκείνου του ορίου, αναλογούσε για πάντα στο παιδί. Και η θυσία αιωνίως στο άλλο, το ζώο. Είχε γνώση του ζώφου αυτού Του μαύρου ηλίγκου Και ο ήσυχιο φυσικά Θεα ακόμα Δεν θα το δινόταν χάρη Επειδή τύχαινε να είναι τόσο ωραίο παιδί Που έκανε την έφθα Να νιώθει συχνά άνομη για την σύλληψή του δε δαιμόνων και άλλα τέτοια Άλλωστε Όταν τις περνούσαν αυτά Ένιωθε περήφανη και διαλεγμένη αυτή από τις γυναίκες για να ξανακυλήσει στον ζυγό της ανομίας και ούτω καθεξής μέχρι που την έζωσαν τελειωτικά τα φίδια και βρήκε την γαλήνη της. Μα έχουμε καιρό τότε, άλλα έξι χρόνια. Δώδεκα ετών λοιπόν ο θεαγέννης, στα 1876, Γεννημένο κιόλας μες τον Απρίλιο, ιδανική σύμπτωση. Όρισαν την ημέρα της φαγής του από την ημέρα της γέννησή του, που λέγει ο λόγος. και ακριβώς επειδή ήταν ένα ιδιαίτερο παιδί, πόσο πιο σεμνά να χαρακτήριζε κανείς μια ομορφιά εξωπραγματική, ο Χριστόφορος θέλησε να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ημέρα. Καρύγγειλε γι' αυτόν τα ωραιότερα ρούχα, Λυνό θαυμάσιο παντελόνι και γυλαίκο, μεταξωτό που κάμισο, αμηχανούσαν από πριν οι γυναίκε πώ θα τα βάλουν τέτοια ρούχα στο νερό, με τι καρδιά. Κάλεσε και οργανοπαίχτε, ήθελε γιορτή αληθινή και τίμασε τον γιο του με τον τρόπο που πίστευε καλύτερο. Να ξέρεις πως σε περιμένει μια πολύ δύσκολη στιγμή του είπε Πολύ δύσκολη Θα βάλεις το χέρι σου στη φωτιά Μα να ξέρει ακόμα πως είναι μια στιγμή μονάχα Μόλις περάσει όλα θα περάσουν Θα νιώσεις ένα πούπουλο Θα μείνεις με ανοιχτό το στόμα Δεν θα μπορείς να το πιστέψεις Αυτό να θυμάσαι πάνω απ' όλα Ένα πούπουλο όμω δεν έμελε να γίνει έτσι ακριβώς Ο Θεαγέννης όταν ήρθε η στιγμή Γονάτισε, πήρε το κεφάλι του ζώου στο στήθος του Άφησε το μαχαίρι να κυλήσει από τα δάχτυλά του Και μαζί ένα ποτάμι δάκρυα Θα το περάσει, είπε στους άλλους ο Χριστόφορος Και περίμεναν λίγη ώρα να το περάσει Μα καθώς ο Θεαγέννης συνέχισε να κλαίει γοερά και άλλο Ξερόβιξε ελαφρά ο Χριστόφορος και πήγε να του πει κάτι στο αυτή. Ο δωδεκάχρονος άφησε το αρνί, σηκώθηκε στα πόδια του, την έζωταν από αναφυλιτά, σαν να το μαστίγωνε κάποιος. Και αφού έμεινε για λίγο αναποφάσιστος, έτρεξε πίσω, όπως τρέχει ένας που μαστιγώνεται για να πάρει φόρα και να ξανάρθει σύμφωνα με τη συμβουλή του πατέρα του. Αξέχασε να πάρει από καταγή στο μαχαίρι και αυτό άσχετα με το πόσο και αν το έπαιρνε Επρόκειτο να το χρησιμοποιήσει Αυτό έδωσε στην απίθμηνη δυστυχία του Κάτι το αξιογέλαστο Κάτι το φεδρά αξιολείπητο Που έγινε πάρα αυτά καχασμός και θύελα Από τη μεριά των μεγαλύτερων αδελφών του Αυτόν από τους προηγούμενους γάμους των γονέων Που βέβαια παρευρίσκονταν από τους πρώτους στο γερταστικό μαρτύριο Υψώθηκαν κάτι χλεβαστικά ου ου Ως τον ουρανό Και ο Χριστόφορος ήταν αργά για να επέμβει Το, το πανάκριβο ένδυμα Η εκθαμβωτική ομορφιά Οι διδαχέ, Τα όργανα Το πιο διαλεκτό και κοφτερό μαχαίρι Ακόμα και η ίδια η άνοιξη Έκπληκτη και ασυγκίνητη Με όλα τα αυτά Όλα έδειχναν να πηγαίνουν στράφη από πολύ νωρί, από την πρώτη στιγμή σχεδόν. Με τόση χαρά, εκείνα τα αγόρια, οι μεγαλύτεροι αδελφοί, δέχτηκαν Όπως σε κάποια βιβλικά παραδείγματα ή παραμύθια που ξυπνούν φόβου, δέχτηκαν έτσι την ήττα του ιδιαίτερου ιού, Τη σύνθλιψη των προνομίων. Και τώρα οι ίδιοι τον έστελναν. Ποιο να τους πει να πάρει κι άλλη φόρα, κι ακόμα μία, κι άλλη μία. Έλα ακόμα μία θεαγένεια μας, για μένα αυτή, και η επόμενη για μένα. Έι, δεν την πήρες καλά, ξαναπάρ' την. Και το διασυρμένο πλάσμα υπάκουε, σε όλα υπάκουε, έπαιρνε όσες φορές ήθελαν εκείνοι, αρκεί να μην γινόταν ένα. Πίσω από κάποιον τοίχο κρυμμένη στην άλλη μεριά του σπιτιού η έφθα άκουγε όλων αυτόν τον χαλασμό. Δεν θέλησε να παρευρεθεί στα βρώμενα. Ποτέ τη δεν το είχε κάνει όχι μόνο σήμερα. Ούτε με τους τρεις γιου που είχε από τον άλλο της άντρα και που μια ανακούφιση της έφερνε το γεγονός ότι σε εκείνα τα βάρβαρα ού δεν αναγνώριζε τουλάχιστον τη φωνή κάποιου από αυτού τους δικούς της. Τέτοιου είδου πράγματα, έλεγε, πρώτες φαγέ και κολοκύθια, δεν είναι για μένα. Κι ήταν ίσως η μόνη από τις γνωστές γυναίκες που είχε φανερή αντίρρηση σε αυτό το έθιμο, αν συμφωνία δηλαδή με τον ίδιο το Θεό. Από Αυτόν δεν πήγαζαν όλα, τον οποίο κατά τα άλλα υπεραγαπούσε και σεβόταν. Αλλά μέρες σαν τη σημερινή όχι, απέστρεφε την κεφαλή τη. Άκουγε τώρα το πανδεμόνιο και έλεγε μόνη της κάτι που πολύ το συνήθισε. Έπρεπε, έπρεπε να μουν μάνα σα πραγματική. Όχι μητριά που φοβάται μη την πούν μητριά και θα σας κανόνιζα. Αλλά ξανακάντε ου αφιλότιμα πλάσματα και θα γίνω μάνα πραγματική και κάτι παραπάνω. Το έλεγε λες και είχαν σταματήσει τα ου ου. Λες και η απειλή τη. Χωρούσε σε κάποιο κενό που άφηναν πότε-πότε, πριν επανέλθουν σφοδρότερα. Ή λε, και δεν ήταν του εύμολπου του δικού της, η μία από τις φωνές, και του Γιώργου αυτός, που με στη σύχησή της όμως επέμενε να μην αναγνωρίζει. Μα ήδη είχε αρχίσει να τις κάνει εντύπωση, μόνο τα παιδιά της Πετρούλας να φωνάζουν. Όχι πως δεν διέφεραν από τους δικού τη, Άλλη πάστα ημέν, άλλη ηδέ. Μα σε τέτοιες στιγμές, ήξερε από ένστικτα και ανθρώπους, όλοι οι ίδιοι γίνονται, συρφετός και αγέλλοι. Λίγο σεβασμό να υπήρχε, ψιθύρισε και σήκωσε το κεφάλι της. Κοίταξε τα σύννεφα. Οι διαθέσει της άλλαζαν σαν τον καιρό. Τον σεβασμό που έλειπε δεν τον έβλεπε πια και τόσο στους δεκαεπτάχρονους και εικοσάχρονους, αυτή ή τις άλλη μάνας Που έχουν έναν ανάγκη και ένα ακαταλόγιστο Όσο πολύ πιο μακριά, πολύ πιο πέρα Στην βασιλεία των ουρανών όπως έλεγε Που μαζί της όμως δεν μπορούσε να τα βάλει Και γι' αυτό ίσως ήταν θεοσεβούμενη Πίστευε πως υπάρχει Θεός τέλος πάντων Στην εκκλησία δεν πήγαινε συχνά γιατί δεν ευκαιρούσε Διάβαζε όμως την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη μια και είχε την τύχη να ξέρει πέντε γράμματα, νήστευε, μεταλάβαινε, ήξερε απ' έξω ψαλμούς και εδάφια ολόκληρα, μιλούσε και στα παιδιά της για το Θεό, μα όχι και σε σημείο να ξεμιαλίζεται όλες τις ώρες μαζί του, ή να μην ερευνάει με τον τρόπο της και τις δυσάρεστε ή σκοτεινέ πλευρές του. Πράγματι, όντα και λίγο αυτοκέφαλη, τον έβρισκε πολύ αυστηρό ορισμένες φορές, ή άλλοτε ασίδωτο, και αυτό την κούραζε. Και εκείνα τα ου, ου, την εξόργιζαν. Και όσο την εξόργιζαν, τόσο πιο ασάλευτη την άφηναν, χωρίς να μετράμε την πλήρη απογοήτευσή της, όταν αναπόφευκτα ξεχώρισε σε αυτά και τις φωνές των δικών της παιδιών. «Δεν μπορώ να καταλάβω», είπε, «πράγματι δεν μπορώ να καταλάβω». Νόμισα πως υπήρχε και λίγο σεβασμός Την συνήθειά της να μιλάει μόνη η έφθα Την είχε από πολύ παλιά ήταν το κατεξοχήν φυσικό τη, Η πρίκα τη όπως έλεγε ο Χριστόφορος Μιλούσε, παραμιλούσε ξυπνητή Παδιαζόταν, ξεχνιόταν Άλλαζαν χίλιους δρόμους ή ήρμοι τη. Ο νου τη ξεστράτησε με ευχαρίστηση Από τα επίγειας παράγματα Για να πάει στην ουράνια αδιαφορία Και από εκεί στο πουθενά και ξαφνικά σε κάτι τρέχον, δίπλα τη, που το είχε ολόταλα παραμελήσει και που την άλλη στιγμή πάλι ξεχνούσε τι ήταν. Μα ένιωθε πολύ λίγο δυστυχισμένη για αυτό το προσών ή ελάττωμά τη, που άλλωστε σπανιότατα αντιλαμβανόταν, σπανιότατα λουζόταν εκείνη την κριάδα ή την αμηχανία του να πιάνει το στόμα σου να ιστριλατεί μπρο το κενό. Αντιθέτω, θα πρέπει για την ίδια, που οπωσδήποτε δεν ήταν μοναξιασμένο άτομο, θα πρέπει να υπήρχε πολύ κοινό γύρω της, αόρατο και αισθοντικό, που την άκουγε χωρίς να τη σταματάει. Αν κουραζόταν εξάλλου ή θυμόταν κάτι, σταματούσε μόνη της. Μια φορά, είπε τόσα σε εκείνους, πήγαινε και ερχόταν σε ένα δωμάτιο λέγοντάς τους τόσα που όταν κάποτε ένιωσε εξάντληση και ζήτησε να της ανοίξουν λίγο μέρος να καθίσει, πρόσθεσε κι αυτό. Και πού να δείτε τι γίνεται όταν μιλάω μόνη. Ήταν ίσως η μόνη φορά τότε, μία από τις ελάχιστες έστω, που συναισθάνθηκε τι γίνεται και κάπως τα χασε, σκιάχτηκε. Όπως και μια άλλη μέρα που αφού αλάλιασε η γλώσσα της, Στράφηκε και είπε με ύφος συνομωτικό «Ξέρεις τώρα εσύ ποιοι μιλούνε μόνοι τους, έτσι δεν είναι» Και για μια ακόμα φορά κατάλαβε τι γίνεται, σε ποιον το είπε Και γεύτηκε έντονα την δυσάρεστη ομοφωνία της ιοπίστου. του Σόι πάει το βασίλειο σκεφτόταν Μα την άλλη ώρα το είχε όλες ξεχάσει Και από την άλλη μέρα ξανάρχιζε Οι άλλοι γύρω της, όχι οι αόρατοι, οι ορατοί Την απόπαιρναν βέβαια όταν την έπιανα να μιλάει Της έλεγα να σταματήσει, να κάνει και κάτι άλλο ποιο την άκουγε στο κάτω-κάτω για να μην αδειάζει έτσι το στόμα της Μα την έφθα κάτι τέτοια, δεν την φτωχούσαν. Τους θύμιζε αντίθετα αυτό που εννοούσαν να ξεχνούν Ή να μην του δίνουν την βαίουσα σημασία ότι οι δίδυμοι μένουν δίδυμοι Ακόμα και ο ένας από αυτούς πεθάνει Και αυτοί ήταν δίδυμοι με μια αδερφή τη Που είχε πεθάνει στα δέκα του χρόνια, Μαζί γεννήθηκαν, μαζί μεγάλωσαν, μαζί περπάτησαν Μαζί μίλησαν, μαζί έκλεγαν, μαζί έτρωγαν, μαζί σκέφτονταν Μόνο που η μια πέθανε χωρίς την άλλη Και η άλλη αναγκάστηκε να ζήσει από εδώ και πέρα χωρί εκείνη αλλά αυτό ήταν φαίνεται δύσκολο και για τις δύο και έπρεπε πάλι να το μοιραστούν. «Ποιος σα είπε πως μιλάω μόνοι μου» τους έλεγε λοιπόν η έφθα. «Μιλάω και θα μιλάω όσο να πεθάνω» Με την αδερφή μου. Γιατί μου το ζητάει, το έχει ανάγκη. Και αν εσεί δεν την βλέπετε, την βλέπω εγώ. Την άκουγαν με στην κατάβαση. Δεν είχαν γεννηθεί ακόμα τα δίδυμα εγγόνια τη, ο Θωμάς και η Σάφη Λισάφη, για να την ακούνε με πραγματικό ενδιαφέρον, με κατάνοιξη. Και όταν θα γεννιόντουσαν, εκείνη δεν θα ζούσε για να χαρεί. Έπειτα μιλούσε και στους πραγματικούς ανθρώπους η έφθα. Μιλούσε και μαζί τους. Μπορεί να μην ήταν τελείως ενταγμένη στην πραγματικότητα, μα δεν ήταν και τελείως ξεκομμένη από αυτήν. <ΣΣΣΣΣ> Είχε κάνει 16 παιδιά. Μερικά δεν επέζησαν κοίτα ήταν μια γυναίκα πολύ δεμένη με τη γη. Κανείς δεν έσκυβε όπως αυτή για να πιάσει μια χούφτα χώμα εκεί που περπατούσε και να του πει «Εσύ τώρα τι σκέφτεσαι για μας που σε πατάμε κάθε μέρα». Και κανείς δεν άκουγε τις βροχές ή τις ψυχάλες όπως τις άκουγε εκείνη που πίστευε πως όταν ψυχαλίζει μας μιλούν οι ψυχέ, ενώ όταν βρέχει είναι θυμωμένε και μα κάνουν παράπονα. Κι αν βαριόντουσαν οι άλλοι και τα λόγια τη και τι ψυχάλε, δύο εκείνε τι ασύγαστε, που του πλάκωναν την ψυχή, η έφθα του θύμιζε τι ξηρασίες που του κατέστρεφαν, και δείχνοντα την γη και όλα όσα μέσα σε αυτήν είχαν σπείρει και ήθελαν οπωσδήποτε κάποια υγρασία για να φυτρώσουν, του έλεγε, μη μιλάτε καθόλου. Αυτά από κάτω είναι όλο χαρά... Το έλεγε με τόση πίστη... τόση πιστικότητα... που σε έκανε να φαντάζεσαι... μυριάδες βρέφη κάτω από το χώμα... που γλικοβίζει την βροχή σαν γάλα. Όλο χαρά. Κι άλλα πολλά θα μπορούσαμε να πούμε... για αυτήν τη γυναίκα... μα επειδή πρέπει να περιοριστούμε... σε κάποια ιδιαίτερα κυρίως γνωρίσματα... των προσώπων που διαλέξαμε... ή διαλέχθηκαν μόνα τους για να δώσουν πνοή σε αυτές τις ιστορίες. Ας αναφέρουμε ένα ακόμη. Όλα τα ζώα τα αγαπούσε η Έφθα. Δεν περιφρονούσε ούτε τα μυρμήγκια. Και όταν μιλούσε στα κατοικίδια, κυρίως ένα γουρούνι που κανείς δεν το έβλεπε σαν κάτι παραπάνω από χειρομέρι για τον χειμώνα, δεν έλειπε τίποτε από τις κινήσεις και τι εκφράσει τη. Που συνόδευαν την πιο εγκάρδια συζήτησή τη με κάποιον άνθρωπο ή με την δίδυμη αδελφή τη. Μα εκείνα στα οποία είχε μια ξεχωριστή αδυναμία ήταν τα φίδια. Ήξερε τόσε ιστορίε για φίδια, και είχε μια τέτοια ευχέρια στο να τα ανακαλύπτει, τόσε προσβάσει προ τι φωλιέ ή τα αυγά του, τόση εξοικείωση με τι συνήθειε και τον τρόπο διαβίωσής τους... αλλά και τόσο θαυμασμό για την εμφάνιση... και την ευελιξία τους... που κάποτε μοιραία θα λέγαμε... αυτή γοητευμένη από την γνωριμία των φιδιών... έγινε μια ξακουστή... φιδοσκοτόστρα. Γιατί πότε πότε έλεγε... τα φίδια πρέπει να σκοτώνονται... αλλιώς θα μας τυλιχτούν στο σβέρκο. Κι έτσι τα καλοκαίρια που οι έρποντες άγγελοι αυθονούσαν στους αγρούς και δεν έτρωγαν μόνο τα ποντίκια και τα ζιζάνια, αλλά δάνκοναν καμιά φορά θανάσιμα και τους ανθρώπους ή έβαζαν στο μάτι ωρά που θύλαζαν, αν όχι και τις γυναίκες που τα θύλαζαν. Τα καλοκαίρια λοιπόν η έφθα ήταν χρήσιμη για πολλούς και επικίνδυνη για τα φίδια. Είχε φτάσει η μέρα που σκότωσε έξι. Μετά από αυτό νίστεψε επιέναν ολόκληρο μήνα και ζητούσε εγώ να γνώμη από τις άδειε φωλιέ. Ένιωσε θελιχμία για τον εαυτό τη. <ΣΣΣ> Ω μόνα όργανά τη είχε μια κοφτερή τσάπα ή το μαγικό καλάμι. Αυτό το τελευταίο ήταν ένα κοινό μάλλον καλάμι, ωστόσο είχε μια επιρροή πάνω σε κάποια υδρόφυλα φίδια πολύ παράξενη και μυστηριακή. Έφτανε κάποιος επιτίδιος, σαν την έκθα, να εγγίξει ένα τέτοιο φίδι με αυτό το καλάμι για να το απονευρώσει σχεδόν, να το αφοπλίσει εξαπίνης, αν και όχι δια βίου. Μετά από ένα ορισμένο διάστημα περνούσε η επίδραση, μα ω τότε ήταν πολύ εύκολο να θανατωθεί το φίδι, χωρίς να το καταλάβει. Είχε και την πατούσα τη εν ανάγκη η έφθα. Και σαν μόνο ο ανταγωνιστή τη στην εξόντωση των φίδιων είχε έναν άντρα από γειτονικό μέρο, που συχνά όμω τον έβλεπαν και εδώ ή αυτή έφτανε και στο δικό του. Μα εκείνο ήταν λένε και χερέκακο τα βασάνιζε πολύ πριν θα σκοτώσει, ενώ η έφθα είχε άλλους τρόπους, ταχύτερου, αν όχι και γλυκύτερους, να τους χαρίσει τον θάνατο. Με τα τελευταία φύλα του φθινοπόρου έχανε αυτήν την κινδυνότητα, χάνονταν και τα φίδια άλλωστε, μα γενικός όλες τις εποχές του χρόνου κάτι έβρισκαν να να πούνε για αυτήν οι άνθρωποι, να την εξάρουν ή και να την ικτήρουν λιγάκι, και ο Χριστόφορος από τη μεριά του συνήθιζε να λέει πάντα Πως όλες οι γυναίκες του είχαν κάτι Η πετρούλα το απέκτησε κάπως όψιμα Η έφθα το έφερε μαζί με τα πρικιά της Και την τρίτη δεν ήξερε ακόμα ούτε πως την έλεγαν Επιστρέφοντας τον τοίχο που την έκρυφε Χωρίς να την προστατεύει από τα συμβάντα της αυλή. Την βλέπουμε, αφού δεν έβρισκε πουθενά σεβασμό... έτοιμη να φύγει και από εκεί. Η ίδια που προηγουμένως μοίραζε απειλές πραγματικής μάνας... τώρα προτιμούσε να φύγει. Απαξιούσε για περισσότερα... όταν, σαν αεροποντή που σταματάει απότομα, διαμιάς... τα ορλιαχτά στην αυλή κόπηκαν. Την υποψίασε αυτό... γιατί ήξερε πως δεν γίνονται για καλό τέτοιε παύσει. Όμω δεν πρόλαβε να σκεφτεί Δεν πρόλαβε να καταλάβει Δόνισε τον αέρα ω παραγμό του μικρού ζώου Το βίαιο και αφόρητο τέλος Και η οχλοβοή ξανάρχισε κομματιαστά και κοπαδιαστά Τα ου ξαναπήραν πάλι τα ύψη Πήραν κι άλλες αποχρώσεις Πιο πανηγυρικές, πιο δόλιες Ενώ ο θεαγένης, που προς φάνηκε Να μην έχει αντιληφθεί τίποτα Ξέσπασε σε άλλο, χωαιρότερο κλάμα. Ένα κλάμα που έκανε τις πέτρες κάτω από τα πόδια της να πάνε αλλού. Σήκωσε τα φουστάνια της ως πάνω από τα γόνατα, αλλιώς θα τα Και βρέθηκε σαν μενάδα στην αυλή. Ένα το έδινε από το στόμα της, ένα μανιασμένο μμμμ, που κατέληξε στην έσχατη ηρωνία. Μπράβο σα, είπε σε όλους. «Έπρεπε όμως». Στραβάτα ρυθμίζει ο ύψιστο, έπρεπε. Να σας δω εσά στην θέση αυτούνου ή αυτούνου. Έδειξε το σφαγμένο ζώο και λίγο παραπέρα το κατάρακωμένο παιδί και μόνο τότε επέτρεψε στον εαυτό της να πάρει μια ανάσα και να κατεβάσει το φουστάνι της. Γύρισε το αγριεμένο βλέμμα της και προς τη μεριά των μεγάλων αγοριών ιδιαίτερα των δικών της, τους κατακεράφνωσε και αυτούς. Φωνές και χαρές έσβησαν σαν κάρβουνα μες στο νερό Την θέση τους πήραν κάτι πλατιές Γεμάτες άγνοια χειρονομίες Τα κάνατε όλα στραβόξυλα Αδειάσατε, εφρανθήκατε για σήμερα του είπε ο Χριστόφορος Γιατί δεν ήταν βέβαια μόνο η έφθα Που τόσο μαζί τους Αυτός ακόμα περισσότερο Στο κάτω κάτω είχε δει και περισσότερο αυτός δεν ξέρει τίποτα. Πήγε με τα κοντά τη και τη είπε με ένα περίεργο, κουρασμένο ύφο. «Μη μιλά καλύτερα. Πάρ το παιδί και πάτε πάνω, Μην του μιλά, μην το ρωτά τίποτα. Κλείστε και την πόρτα. Πέρασε, πε του, αυτό ήταν. στερα γύρισε να πει κάτι με τους δικούς του δικού του αδελφού, ενώ οι οργανοπαίχτε ανάσαιναν βαριά, χωρί να φυσούν ή να χτυπούν κανένα όργανο. Τα μεθεόρτια εκκρεμούσαν. Μουσική Δίπλα στην έφθα έσκυψε κάποιος. τη φάνηκε άγνωστος, μα ήταν ένας δικός της αδερφός. Γονάτισε κανονικά με τον απόδι. Σκούπισε το ματωμένο μαχαίρι στο ίδιο το μαλλί του ζώου. Τρεις φορές το σκούπισε και από τις δυο όψεις στο τέλος το φίλησε και σήκωσε το ζεστό, άψυχο σώμα. «Έφθα τι να κάνουμε», της είπε απολογητικά. «Και μερικά αρνιά πρέπει να θυσιάζονται, όχι μόνο τα φίδια». Δεν το απάντησε Τον είδα να μπαίνει σε έναν κύκλο Που άνοιξε και έκλεισε αμέσως πίσω του Από μεγάλους Σκουροντημένους άντρες Όπως θα περνούσε πίσω από μια πόρτα Σήκωσε και αυτή τον θεαγένη Το σφαχτάρι να κρατούσε σαν εκείνον Δεν θα ήταν διαφορετικότερο Και μπήκε στο σπίτι Διώχνοντας με τα μάτια τη μόνο Λόγια δεν χρειάστηκαν Ένα τσούρμο από άλλα παιδιά μικρότερα που δεν τα είχαν αφήσει ή τα ίδια δεν τόλμησαν να δουν τη σφαγή. Άτομα υπολογίσιμα, όσο και σκιές όνων σε τέτοιες περιστάσεις, που σφιωπηλά και τρομαγμένα περίμεναν τα καθέκαστα μέσα στο σπίτι και μόλις την είδαν να μπαίνει με τον θεαγένη στην αγκαλιά της, σύρθηκαν όλα μαζί και την κύκλωσαν για να μάθουν. Μα βλέποντα τα μάτια της σαν κοπάδι από μικρά ελάφια μπρο σε θολό νερό, τραβήχτηκαν πίσω-πίσω, ποδοπατώντα το νατάλο και άρχισαν να σκορπίζουν σιγά-σιγά Χωρίς πραγματικά να αποχωρίζονται, να μελογχολούν και να ξύνονται. Και με το φως του λύκου επανέρχονται, μυθιστόρημα.